Ποιτοί ακροατές της Πυραϊκής Εκκλησίας καλησπέρα σα. Και φέτος οι ραδιοκαταγραφές Η ραδιοφωνική εκπομπή της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης Θα είναι κοντά σας για την επόμενη μία ώρα περίπου Μαζί σα απόψε θα βρίσκονται η Νατάσα Μοσχοβίτη Καλησπέρα σα, Ο Γιάννης Λάνδρου Καλησπέρα Η Ιωάννα Χριστοδούλου, Καλησπέρα και η Μαρία Παπαδημητρίου ενώ την επιμέλεια του ήχου έχει ο Άγγελος Παπάς. Στα τηλέφωνα του σταθμού μας, στο 210 4118 και 210 -640, μπορείτε να τηλεφωνείτε για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις σας. Ενώ, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο email της εκπομπης ραδιοκαταγραφέ Ακόμα, παλαιότερες εκπομπές μπορείτε να ακούτε και να κατεβάζετε στο site της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης στο www.hfe.gr Σήμερα λοιπόν θα αρχίσουμε την εκπομπή μας με έναν διαφορετικό τρόπο Δηλαδή δεν θα πούμε το θέμα της εκπομπή, αλλά θα αρχίσουμε να διαβάσουμε κάποια γνωστά αποθέματα που διάφορες αυθεντίες έχουν πει κατά τη διάρκεια των χρόνων, των αιώνων... Ναι, στην ανθρωπότητα... Ε, και θα πραγματευτούμε ένα από τα σπουδαιότερα αγαθά στη ζωή μας... δηλαδή θα μιλήσουμε για κάτι που όλοι μας αναζητάμε... Και που όλοι θέλουμε να αποκτήσουμε στη ζωή μας. δεν μπορεί να βρεθεί άνθρωπος που να ζήσει ολόκληρο το βίο του χωρίς στενοχώριες, ξενοφών. Όποιος μπορεί να ζήσει άνετα τη ζωή του και διατηρεί τη ψυχραιμία του σε περίπτωση κεκοτυχίας, αυτός θεωρείται ευτυχής, ευρυπίδης. Όσοι ευτυχούν, πρέπει πάντοτε πρόθυμα να βοηθούν τους δυστυχείς, γιατί κανένας δεν μπορεί να ξέρει τι του επιφυλάσσει το μέλλον. Δημοσθένης. Όταν είμαστε ευτυχείς, ας αποφεύγουμε πολύ προσεκτικά την υπερηφάνεια, την καταφρόνηση και την αλαζονία. Μάρκος Στούλιος Κικέρο Σε αυτή τη γη, καμία ευτυχία δεν είναι σίγουρη. Herbert Σπένσερ Ανθρώπινα πράγματα μοιάζουν με ένα τροχό που γυρίζει αδιάκοπα και δεν αφήνει πάντοτε τους ίδιους ανθρώπους να ευτυχούν, η Ρόδοτος. Είναι αδύνατο στον ίδιο άνθρωπο να σε στον εαυτό του όλα εκείνα που κάνουν την ευτυχία, σόλων. Η ευτυχία είναι ένα πράγμα της ψυχής και όχι του σώματος Η πηγή της βρίσκεται στην αφοσίωση και όχι στην ειδονή Στην αγάπη και όχι στην τέρψη Ανρίλα Κορντέ Η πιο μεγάλη ευτυχία στη ζωή Είναι αυτή που μας δίνει η αντίληψη πως μας αγαπούν Βίκτορ Γκό. Κανέναν μη θεωρεί ευτυχισμένο πριν να δει το τέλο του. Σ' Να θυμάσαι πάντα τούτο: πως δεν χρειάζονται πολλά πράγματα για να κάνουν τη ζωή ευτυχισμένη. Μάρκος Αβρίλιο. Όπω καταλάβατε, σήμερα θα μιλήσουμε για την ευτυχία και τώρα ας δούμε τι λέει το λεξικό. Ευτυχία είναι η ψυχική ικανοποίηση του ανθρώπου, προερχόμενη από την εκπλήρωση των επιθυμιών και την επιτυχία των σκοπών του. Δεν υπάρχει μόνιμη ευτυχία, υπάρχουν μόνο στιγμές ευτυχία. Στη σύγχρονη εποχή, οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν ευτυχία την υλική ευμάρεια, τα υλικά αγαθά, την ανάπτυξη τεχνολογίας, τα κοινωνικά αξιώματα, τη δόξα ενώ άλλοι πιστεύουν πως ο πλούσιος είναι ευτυχισμένος, έτσι όταν αυτά χαθούν χάνεται και η ευτυχία τους. Ο Αριστοτέλης, στα ηθικά του συγγράμματα, διακρίνει την ευτυχία, η οποία μπορεί να είναι προϊόν τύχης και πρόσκαιρη, από την ευδαιμονία, η οποία συνδέεται με τη διαβίωση και τη δράση σύμφωνα με τις ηθικές αρετές και τη λογική. Στο πεδίο της ψυχολογίας, η ευτυχία εξετάζεται από ψυχολόγους της λεγόμενης ανθρωπιστικής σχολής, όπως Άβραμ Μάσλο και τη λεγόμενη θετική ψυχολογία, η οποία εξετάζει τι θετικές όψεις της ψυχολογίας, του υγιούς υποκειμένου, εν με τους πιο παραδοσιακούς κλάδους ψυχολογίας, οι οποίοι εξετάζουν τις ψυχικές παθήσεις και διαταραχές. Όπω καταλάβατε, σήμερα μας απασχολεί η ευτυχία και θα δούμε με ποιους τρόπους την αναζητούμε, πού την αναζητούμε και πού τελικά την βρίσκουμε. Η αλήθεια είναι πως αφορμή για αυτή την εκπομπή ήταν μια εργασία που την αναζητουμε και που τελικα τη βρισκουμε η αληθεια ειναι πως κάνει στη σχολή, εγώ με την Ατάσα, η οποία αφορούσε το γονίδιο της ευτυχίας. Προφανώς μας φαίνεται πολύ περίεργο να υπάρχει ένα γονίδιο που να μπορεί να καθορίσει την ευτυχία μας και όμως έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν κάποιοι γεννητικοί παράγοντες που δρουν... οι οποίοι επηρεάζουν το πόσο αισιόδοξα ή απεσιόδοξα θα αντιμετωπίσουμε διάφορες καταστάσεις. Για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα... Η πρώτη έρευνα έγινε από τον Ντέιβιτ Λίκεν το 1996 και η δεύτερη, η οποία επιβεβαίωσε και την πρώτη έρευνα, έγινε από το Πανεπιστήμιο του Ενδιβούργου και δύο έρευνες έγιναν πάνω σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά δίδυμα. Με χωρίς λίγο Ιωάννα, εδώ να σημειώσουμε για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν τα μονοζυγωτικά δίδυμα, ε, ότι πρόκειται για δίδυμα τα οποία προέρχονται από το ίδιο ο Άριο. Από το ίδιο ζυγωτό δηλαδή, και γι' αυτό έχουν επανομοιότητα χαρακτηριστικά. Οι έρευνες λοιπόν δείξαν ότι στο 50% των περιπτώσεων, στα μονοζυγωτικά δίδυμα τα οποία έχουν το ίδιο γεννητικό υλικό, είχαμε αντιδράσεις ίδια σχεδόν σε καταστάσεις stress. Δηλαδή ήταν το ίδιο, α πούμε, ευτυχισμένοι, σε σχέση με τα διζυγωτικά δίδυμα τα οποία έχουν διαφορετικό γεννητικό υλικό. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει κάποια γεννητική προδιάθεση, δηλαδή μια σχέση με την ευτυχία μας και το γενικό μας υλικό, κάτι που ως τότε δεν είχε υποθεί. Επόμενη η επόμενη μελέτη έγινε από το κολέγιο του Λονδίνου και μελέτησε 1037 άτομα στα οποία βλέπαμε την ψυχική τους κατάσταση ανατακτά χρονικά διαστήματα και βλέπαμε το πώς συνδυάζεται η αντίδρασή τους σε περιστάσεις φλιβερές όπως απόλυτα αγαπημένου με το γονίδιο που είχαν δηλαδή με το κοντό ή μακρύ αλληλόμορφο ...του γονιδίου A5HTT. Με την έννοια μακρά και κοντά αλληλόμορφα... ...εννοούμε την ποσότητα του γεννητικού υλικού... ...μακρά μεγάλη ποσότητα γεννητικού υλικού... ...κοντά μικρή ποσότητα. Καθώ και να προσθέσουμε ότι αλληλόμορφα είναι δύο διαφορετικά γονίδια... ...το οποίο παίρνουμε το ένα από τον πατέρα μας και το άλλο από τη μητέρα μας... ...και τα οποία όμω καθορίζουν το ίδιο χαρακτηριστικό... Αυτά τα γονίδια καθορίζουν την ποσότητα της σαιρετονίνης που έχουμε στον οργανισμό, που η σεροτονίνη είναι μια ουσία η οποία επηρεάζει τη ψυχική μας κατάσταση και τα συναισθήματά μας και έχει μεγάλη σχέση με την κατάθλιψη. Ε, από την έρευνα βρέθηκε ότι το 47% που είχαν την κοντή μορφή του γονιδίου ε, αντιδρούσαμε κατάθλιψη στις ε, θλιβερές περιστάσεις ενώ το 17% που είχε το μακρύ γονίδιο αντιδρούσαμε κατάθλιψη. Η επόμενη ενδιαφέρουσα μελέτη έγινε στο Essex και εκεί πέρα βάζανε διάφορα άτομα να βλέπουν εικόνες οι οποίες ήταν ή θλιβερές ή δημιουργούσαν φόβο ή δημιουργούσαν θετικά συναισθήματα και είδανε ότι τα άτομα που είχαν το μακρύ αλληλόμορφο, δηλαδή το γονίδιο με το περισσότερο γεννητικό υλικό, αντιδρούσαν στις εικόνες που ήταν φτιαχμένες για να δημιουργήσουν θετικά συναισθήματα και τα άτομα που είχαν το κοντό αλληλόμορφο, δηλαδή με το λιγότερο γεννητικό υλικό αντιδρούσαν πιο έντονα, πιο αρνητικά στις αρνητικές εικόνες. Από τις έρευνες αυτές λοιπόν συμπεραίνουμε ότι το γονίδιο αυτό μας δημιουργεί μια γεννητική προδιάθεση. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι αν έχουμε το γονίδιο θα είμαστε ευτυχισμένοι ή όχι, αλλά μαζί με άλλους παράγοντες μπορεί να επιδράσει το να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Βέβαια υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι δρούν στην ευτυχία, επηρεάζουν την ευτυχία ή δυστυχία μας και αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι είτε το τι τρώμε, είτε οι καιρικέ συνθήκες, είτε η άσκηση και κάτι πάνω σε αυτά θα μας πει η Όπω είπαμε και πριν, μεγάλη ποσότητα σερετορνίνη επηρεάζει την ψυχική μα διάθεση. Μεγάλη ποσότητα σερετορνίνη λοιπόν μπορούμε να βρούμε στι τροφές Η σοκολάτα, ιδιαίτερα η μαύρη, είναι πλούσια και σε ατόφια σερετορνίνη, μια ουσία καθοριστική σημασία για την ψυχολογική μας διάθεση και ταυτόχρονα πεδίο δράση των περισσότερων ίσω αντακαταθλιπτικών φαρμακευτικών σκευασμάτων, καθώ δημιουργεί την αίσθηση ευφορία. Οπότε, η μαύρη σοκολάτα, όπως και άλλες στροφές που συνδέονται με την ουσία σερωτονίνη, σχετίζονται με την ψυχική μας διάθεση. Επίσης, και οι καιρικέ συνθήκες επηρεάζουν την ψυχική μας διάθεση. Σε μία έρευνα που έγινε από Αυστραλούς γιατρούς σε 101 υγιείς αντρε εξετάστηκε η διακύμανση των επιπέδων της σερωτονίνης στον οργανισμό, ανάλογα με τις εποχές του χρόνου και τις αλλαγέ του καιρού. Διαπίστωσαν ότι η παραγωγή της στον εγκέφαλο ήταν χαμηλότερη κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ο ρυθμός παραγωγής της ήταν άμεσα συνδεδεμένος με τη διάρκεια και ένταση της ηλιοφάνειας. Η αύξηση της έντασης του φωτός αυξάνει σημαντικά την παραγωγή της σεροτονίνης. Οι ομάδες των νευρικών κιτάρων του εγκεφάλου, των οποίων η δραστηριότητα εξαρτάται από τη σεροτονίνη είχαν τα ψηλότερα επίπεδα δραστηριότητας κατά τη διάρκεια των μηνών της άνοιξης και του καλοκαιριού, όπου υπήρχε περισσότερη ηλιοφάνεια. Οι Αυστραλοί επιστήμονε απέδειξαν ότι η μείωση του ηλιακού φωτός και ο άσχημος καιρός προκαλούν σε υγεία άτομα την ίδια βιομηχανική διαταραχή που παρατηρείται και σε άτομα που πάσχουν από κατάθλιψη. Πιστεύουν ότι αυτό δείχνει ότι η γνωστή εποχιακή συναισθηματική διαταραχή που παρατηρείται σε υγιή άτομα οφείλεται στην εποχιακή πτώση στερεοτονίνης που παρατηρείται κατά τους μήνες με μειωμένη ηλιοφάνη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συναντάμε όταν βρεθούμε σε ικανό υψόμετρο όπου συχνά φυσούν νότιοι άνεμοι με αρκετή ένταση. Τότε τα επίπεδα της ερωτονίνης μειώνονται δραματικά στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα ψυχισμός να τίνει στη μελαγχολία. Άνθρωποι απόλυτα ισορροπημένοι μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα έντονη κατάθλιπτικής διάθεσης μέσα σε λίγα μόνο λεπτά, όντα εκτεθειμένοι σε έντονο νότιο άνεμο. Σε τέτοιες περιπτώσεις η μόνη λύση είναι τα αρνητικά ιόντα. Όταν ο, ο νότιος άνεμος τελικά φέρει βροχή, ο χρόνος πριν τη βροχή γεμίζει την ατμόσφαιρα με αρνητικά ιόντα, τα οποία επιδρούν στην αύξηση ερωτονίνης και στην άμεση αλλαγή της διάθεση. Δηλαδή, παιδιά, η δικιά μου ευτυχία εξαρτάται από τι. Δηλαδή, έχοντα κληρονομήσει από του γονεί μου, όπω είπατε, δύο αλληλόμορφα γονίδια, τα μακρά τη ευτυχία. Ε, και αν είμαι μία ηλικία στη μέρα και τρώω σοκολάτα, σημαίνει ότι αυτό θα με κάνει ευτυχισμένη. Είναι αυτό πράγματι αρκετό για να καθορίσει την ευτυχία μου. Και για να συνεχίσω το προβληματισμό σου, Μαρία Πού τελικά θα βρω την ευτυχία Στα υλικά αγαθά Στα πολλά λεφτά Σε ένα καλό σπίτι, μια καλή δουλειά Γιατί όλοι μας ξέρουμε Ότι από την αρχή της ζωής μας Αυτό που επιδιώκουμε Είναι να σπουδάσουμε κάτι καλό Να βρούμε μια καλή δουλειά Να φτιάξουμε ένα ωραίο σπίτι Όλα αυτά όμως θα με κάνουν ευτυχισμένο σε ένα δεύτερο επίπεδο, έτσι, σκέψης, συνειδητοποιούμε ότι ίσως πράγματι τα υλικά αγαθά να μην είναι αρκετά για να μας προσφέρουν μια ευτυχισμένη ζωή και αυτό να το συνειδητοποιούμε κάποια στιγμή στη ζωή μα ή από την αρχή ίσως και τότε να στρεφόμαστε προς τους ανθρώπους και να αναζητούμε εκεί την ευτυχία με την επαφή μας, με τους άλλους, με τα συναισθήματα που δίνουμε, που παίρνουμε, με την αγάπη και όλα αυτά νιώθουμε να μας γεμίζουν και να μας δίνουν τόνους ευτυχία. Όμως μας κάνουν ευτυχισμένους για μια ζωή Μήπως τελικά και οι ανθρώπινες σχέσεις είναι φθαρτές Όπως και τα υλικά αγαθά Τα οποία... Δεν μπορούν να μας προσφέρουν την ευτυχία, διότι έρχονται και μπορεί να φύγουν. Μήπω και το ίδιο συμβαίνει με τις ανθρώπινες σχέσεις. Διότι όχι μόνο μπορεί να χαλάσουν, αλλά μπορεί να χάσει και τον άνθρωπό σου, που έχει στηρίξει όλη σου την ευτυχία και ύπαρξη. Μήπω τελικά πρέπει να αναζητήσουμε την ευτυχία κάπου αλλού, σε κάτι περισσότερο ανώτερο. Και μήπω για να συνεχίσω, μήπως τελικά... Η ευτυχία βρίσκεται μέσα μας Είναι ίσως η ισορροπία που έχουμε Στην ψυχή μας Με εμάς τους ίδιους Και κάτι ανώτερο το Θεό Βρήκαμε λοιπόν πάνω σε αυτό το ερώτημα κάποια λόγια του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τα οποία ακριβώ απαντούν σε αυτή την ερώτηση, Πού είναι ευτυχία. Αδελφοί μου, λέει ο Αγίο Νεκτάριο Πενταπόλεω, Η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο σα τον εαυτό. Και Μακάριο είναι ο άνθρωπο που το κατάλαβε αυτό. Εξετάστε την καρδιά σα και δείτε την πνευματική τη κατάσταση. Μήπω έχασε την παρουσία τη προ Θεό. Μήπω η συνείδηση διαμαρτύρεται για παράβαση των εντολών του. Μήπως σα κατηγορεί για αδικίες, για ψέματα Για παραμέληση των καθηκόντων προς τον Θεό και των πλησιών Ερευνήστε μήπως κακίες και πάθη γέμισαν την καρδιά σας Μήπως γλίστρησε αυτή σε δρόμους τραβούς και στήσβατους Δυστυχώς, συνεχίζει Εκείνος που παραμέλησε την καρδιά του Στερήθηκε όλα τα αγαθά Και έπεσε σε πλήθος κακών Έδιωξε τη χαρά Και γέμισε με πίκρα, θλίψη και στενοχώρια Έδιωξε την ειρήνη και απόκτησε άγχος, ταραχή τα και τρόμο. Έδιωξε την αγάπη και δέχτηκε το μίσος. Έδιωξε τέλος όλα τα χαρίσματα και τους καρπούς του Αγίου πνεύματο που δέχτηκε με το βάπτισμα και οικειώθηκε όλες τις κακίες, εκείνες που κάνουν τον άνθρωπο ελεηνό και τρισάθλιο». Για αυτό που διαβάζουμε εδώ, είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος λέει ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα στον ίδιο μας τον εαυτό. Και ότι λανθασμένα, βέβαια ανθρώπινα γιατί έτσι είναι η ροπή του ανθρώπου. Τη συνδέουμε με τα υλικά αγαθά και με τους ανθρώπους. Στηριζόμαστε δηλαδή σε πράγματα φθαρτά που έρχονται και φεύγουν. Επίση, λανθασμένα συνδέουμε την ευτυχία με συγκεκριμένες στιγμές. Δηλαδή την έχουμε στο μυαλό μας σαν κάποιες ευτυχισμένες στιγμές Η ευτυχία πρέπει να είναι μια κατάσταση γενικευμένη, εσωτερική Μια γαλήνη, μια ηρεμία Ναι, η οποία μόνο μέσα από τη σχέση μας με το Θεό μπορεί να, να προκύψει καλλιεργηθεί, να, να καλλιεργηθεί και σιγά σιγά να φτάσει σε κάποιο σημείο mm -hmm. Στο σημείο αυτό, νομίζω τριάζει απόλυτα να μοιραστώ μαζί σα ένα κομμάτι που διάβασα από ένα βιβλίο του Γέρντο Πορφυρίου του Καύσου Το «Βίος και Λόγοι. Το οποίο νομίζω απαντάει και έχει άμεση σχέση με αυτό που αναφέρατε προηγουμένω. Ε, ο Χριστό είναι η χαρά, το φω, το αληθινό, η ευτυχία. Πώ αναφέρει ο Γέρντο Πορφύριος. Ο Χριστό είναι η ελπίδα μα. Η σχέση μα με τον Χριστό είναι η αγάπη, είναι ενθουσιασμό, είναι η λαχτάρα του Θείου. Ο Χριστός είναι το παν. Αυτό είναι η αγάπη μας. Από εκεί πηγάζει η χαρά. Όταν βρεις τον Χριστό, σου αρκεί. Δεν θέλεις τίποτα άλλο. Ισυχάζεις. Γίνεσαι άλλος άνθρωπος. Ζεις παντού, όπου υπάρχει Χριστός. Ζεις στα άστερα, στο άπειρο, στον ουρανό με τους αγγέλους, με τους αγίους, στη γη με τους ανθρώπους, με τα φυτά, με τα ζώα, με όλους, με όλα. Όπου υπάρχει αγάπη στο Χριστό, εξαφανίζεται μοναξιά. Είσαι ειρηνικό, χαρούμενο, γεμάτο. Ούτε μελαγχολία, ούτε αρρώστια, ούτε πίεση, ούτε άγχο. Ούτε κατήφια, ούτε κόλαση. Όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, όλε οι άλλε αγάπη υποχωρούν. Οι άλλε αγάπε έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η σαρχική αγάπη έχει κορεσμό. Μετά μπορεί να αρχίσει η ζήλια, η γκρίνια, μέχρι και ο φόνο. Μπορεί να μεταβληθεί σε μίσο. Η χριστό αγάπη όμω δεν αλλοιώνεται. Η κοσμική αγάπη λίγο διατηρείται και σιγά σιγά σβήνει, ενώ η θεία αγάπη ολοένα μεγαλώνει και βαθαίνει. Κάθε άλλος έρωτας μπορεί να φέρει τον άνθρωπο σε απελπισία. Ο θείος έρωτας όμως μας ανεβάζει στη σφαίρα του Θεού, μας χαρίζει γαλήνη, χαρά, πληρότητα. Οι άλλες ειδονές κουράζουν, ενώ αυτή διαρκώς δεν χορταίνεται. Είναι μια ειδονή κόρεστο που δεν τη βαριέται κανεί ποτέ. Είναι το άκρον αγαθών. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστό είναι ο Παράδεισος. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισο. Είναι ακριβώ το ίδιο όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό. Ζουν τον παράδεισο. Έργο μα είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φω του Χριστού. Δεν είναι να κάνει τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στο θείο Έρωτα. Έτσι θα μα αγαπήσει και εκείνο. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρεται. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός. Να μας γεμίζει από χαρά. Διότι ο Χριστός είναι η πηγή τη χαράς. Αυτή η χαρά είναι ο δώρο του Χριστού. Μέσα σε αυτή η χαρά θα γνωρίσουμε τον Χριστό. Απλά θα ήθελα να σημειώσω πάνω σε αυτό το ε, κείμενο από το βιβλίο Βίω και Λόγια του Γέροντα Προφηρίου ε, μια παρένθεση. Ε, καθώ προηγουμένω αναφέραμε ότι η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό ε, και οι υπόλοιπε κοσμικες ε, σιγά σιγά σβήνουν, Κάποιο θα μπορούσε πολύ εύκολα να το παρεξηγήσει αυτό, ε, καθώ ε, θα μπορούσε να πιστέψει ότι οι κοσμικέ κοινωνικέ μα σχέσει ε, δεν έχουν πλέον ουσία. Ε, Όμω αυτό δεν είναι το νόημα, ε, καθώ δεν σημαίνει ότι επειδή το τέλειο, το απόλυτο είναι η αγάπη στο Θεό, ότι πρέπει να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με του ανθρώπου και τα υλικά. σα ίσα, που μέσα από τι κοινωνικέ σχέσει και τον αγώνα στη ζωή, βλέπουμε το πρόσωπο του Θεού στην καθημερινότητά μα. Ε, καθώ και μπορούμε έτσι να τον αγαπάμε όλο και περισσότερο, μέσα από του άλλου ανθρώπου. Και να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό το είπε και ο ίδιο ο κύριο, ότι η άλλοι γύρω μα, οι μα είναι οι εικόνε του. Και δείχνοντας αγάπη, δείχνοντας έλεος προς αυτούς, είναι σαν να το δείχνουμε στο πρόσωπο του ίδιου του Χριστού. Οπότε, όταν σε κοινωνία με το Θεό και βρίσκοντας την ευτυχία μέσα από τις σχέσεις μας με Αυτόν, μπορούμε και βρίσκουμε και την ευτυχία μέσα από τη σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους. Μαζί σας είναι οι ριδιοκαταγραφές, η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης, που απόψε πραγματεύεται και προσπαθεί να προσεγγίσει έτσι με κάποιο τρόπο το θέμα της ευτυχίας στη ζωή μα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα της Πυριακή Εκκλησίας στο 210-41-18-602 και 210-41-18-640 καθώς επίσης και στο email ε, της εκπομπής μας, ραδιοκαταγραφέ Catagraphs, Ακόμα, παλαιότερες εκπομπές μπορείτε να ακούτε και να κατεβάζετε στο site 3 Λοιπόν, Σε αυτό το θέμα, στη χαρά που μας προσφέρει ο χριστιανισμός Βρήκαμε και κάτι ακόμα που θέλω έτσι να μοιραστώ μαζί σα. Η αναστάσιμη ψυχική διάθεση του χριστιανού Θα έπρεπε να είναι κάτι το μόνιμο στην ψυχή του Δεν είναι τυχαίο ότι ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ Απευθυνόταν σε κάθε άνθρωπο Ανεξάρτητα από τη λειτουργική περίοδο Με το χαιρετισμό Χριστός ανέστη χαρά μου Κι αυτό επειδή ζούσε συνεχώς την αναστάσιμη χαρά τι σημαίνει άραγε να ζεις και να έχεις αναστάσιμη ψυχική διάθεση? Πρώτα απ' όλα, είναι μία χαρά χωρίς όρια. Μία χαρά που δεν έχει τίποτα το γίνο. Ακριβώς επειδή η αναστάσιμη χαρά δεν έχει τίποτα το γίνο, Δεν περιέχει κάποια ευχαρίστηση με την έννοια της ειδονής. Είναι μια συνέστηση αυστηρό ψυχική. Επίσης, η αναστάσιμη ψυχική διάθεση προποθέτει την απουσία οποιοδήποτε φόβου και την παρουσία ενός τρελού θάρρου πνευματικά μιλώντας βέβαια. Παιδιά θα ήθελε έτσι να σταθώ σε δύο φράσεις Από αυτό που διάβασα Αυτό ακριβώ που λέει Ότι η Αναστάσιμη Ψυχική Διάθεση Προϋποθέτει την απουσία οποιοδήποτε φόβου Και την παρουσία ενός τρελού θάρρους. Και να το συνδέσω και με αυτό που έχει πει και πριν ο Γιάννης Ότι ο Χριστός θέλει να χαίρονται Να χαιρόμαστε Θέλει τη χαρά Γιατί ίσως να έχουμε συνδέσει Ή να μας έχει συνδέσει ο κόσμος Λάθος βέβαια Ότι... Ο με μια, να έχουμε συνδέσει στον χριστιανισμό με μια μιζέρια, με μια μίζερη ζωή. <Και>, και αυτό το στηρίζουμε στο ότι ίσως υπάρχει εντύπωση ότι ό,τι όμορφο και ό,τι ωραίο απαγορεύεται στον χριστιανισμό, αποτελεί αμαρτία, σφάλμα. Και πώς πραγματικά κάτι τέτοιο μπορεί να ευσταθεί. <Καισόλυν> Είναι δυνατόν εμείς οι χριστιανοί να είμαστε μίζεροι. Είναι δυνατόν, αφού ξέρουμε και μα το είπε, μα το διαβεβαίωσε ο Χριστό, ότι θα είναι πάντα δίπλα μα. Ότι ό,τι και αν συμβεί, έχουμε ένα μεγάλο πατέρα. Αν σκεφτούμε την σοβαρότερη αιτία κατάθλιψη που πάσχουν οι άνθρωποι, είναι η μοναξιά. Ότι νιώθουν μόνοι. Είναι δυνατόν, λοιπόν, εμεί που ξέρουμε ότι έχουμε πάντα κάποιον που μπορούμε να στηριζόμαστε και να απευθυνόμαστε και να μα δέχεται πάντα όπω και αν είμαστε, ό,τι και αν έχουμε κάνει. Είναι δυνατόν να νιώθουμε. Μόνοι είναι δυνατόν αυτό και μόνο να μην μας προκαλεί μεγάλη χαρά Και ακόμα ξέρουμε ότι όσες φορές κι αν πέσουμε στη ζωή μας, όσες φορές κι αν αμαρτήσουμε, όσες φορές αν κάνουμε λάθος. Ξέρουμε ότι ο Θεός θα είναι εκεί δίπλα μας για να μας δεχτεί και ξέρουμε ότι όσες φορές κι αν ξαναπέσουμε πάλι θα είναι εκεί να μας ξαναδεχτεί. Αυτό δεν μας γεμίζει με αισιοδοξία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να απογοητευόμαστε. Αυτά που λες, Μαρία καταλαβαίνουμε το ότι να θεωρούμε τον εαυτό μας μίζερο επειδή είμαστε χριστιανοί είναι μεγάλο λάθος και βασικά δείχνει το ότι δεν είμαστε πραγματικοί χριστιανοί γιατί αν ζούσαμε τον χριστιανισμό θα αισθανόμασταν τη χαρά που δίνει ο Χριστός που είναι η ίδια η πήγη της χαράς γιατί αν το σκεφτούμε λίγο διαφορετικά ο Χριστός σημαίνει αγάπη και είναι η υπέρτατη αγάπη, η αγάπη που δεν ζητάει κανένα αντάλλαγμα. Για να το κάνω πιο κατανοητό, α κάνω μια παρομοίωση. Σκεφτείτε ένα άτομο που αγαπάτε πάρα πολύ. Που έχετε τέτοια αγάπη που σα δημιουργεί πάρα πολύ χαρά. Δηλαδή, σε σημείο που να είσαι στον δρόμο, να περνά, να γίνετε χαμό, αμάξια, κόρνε, το ένα το άλλο, και εσύ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Έχει το μυαλό σου μόνο εκεί. Και είσαι πάρα πολύ χαρούμενο. Εσκεφτείτε αυτό το άτομο. Αντί να είναι ένα απλός άνθρωπος, να είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι χαρά θα αισθανόμασταν!» Και να συμπληρώσω και κάτι άλλο πάνω σε αυτό που είπες Μαρία Είπες ότι πρέπει να είμαστε χαρούμενοι Διότι κάθε φορά που πέφτουμε μπορούμε να ξανασηκωθούμε Γιατί ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε αυτό το δικαίωμα Και αυτό μας το έδωσε ο Χριστός Μέσα από τη Σταύρωση και την Ανάστασή Του Ο Χριστός σταυρώθηκε για εμάς Διότι όπως ξέρουμε ο Αδάμ και η Εύα Με το αμάρτημα που έκαναν απομακρύθηκαν από το Θεό και μετά από αυτό έπρεπε να βρεθεί κάποιος τρόπος ώστε να μπορούμε να ξανακερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και αυτό έγινε μόνο όταν ο Χριστός πέθανε για μας και μαζί με Αυτόν πέθαναν και όλες οι αμαρτίες μας και αναστήθηκε κιόλα. Και έτσι μας έδωσε δυνατότητα της μετάνοιας και του αγώνα και της οδού για τη βασιλεία των ουρανών. Στο σημείο αυτό να αναφέρω, πραγματικά ε, συνειδητοποιούμε στην αλήθεια πόσο χαρούμενοι θα έπρεπε να νιώθουμε που έχουμε αυτή τη δυνατότητα τη μετάνοια. Δηλαδή, σκεφτείτε διαφορετικά, στην περίπτωση που δεν σταφωνόταν ο Χριστό και δεν είχαμε τη δυνατότητα τη ανάσταση, πόσο ε, καταθλιπτικά θα έπρεπε να νιώθουμε, δεν θα υπήρχε επόμενη ζωή, θα ήμασταν δηλαδή απλά ε, χώμα, θα ήταν απλά το μέλλον μα αυτό που γινόταν σε αυτή τη ζωή. Άρα, πόσο χαρούμενοι πρέπει να νιώθουμε τώρα. και δυστυχώς στην καθημερινότητά μας λόγω των πολλών υποχρεώσεων αποπροσανατολιζόμαστε από το στόχο μας Πράγματι οι καθημερινές έννοιες μας αποπροσανατολίζουν πάρα πολύ εύκολα και μακάρι, μακάρι πραγματικά να μπορούσαμε να συντοπίσουμε και να συλλάβουμε έστω και στον ελάχιστο βαθμό αυτό το τόσο σημαντικό ότι ο Θεός, ο Χριστός με την ε, σταύρωση και την ανάστασή Του μας άνοιξε ακριβώ αυτόν τον δρόμο της Ουράννης Βασιλείας και μας διαβεβαίωσε ότι όταν αυτή η κοσμική ζωή, αυτή η φθαρτή ζωή τελειώσει εμεί, δεν γινόμαστε ένα μετοχώμα. Ας να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό να το συνειδητοποιήσουμε. Δεν γινόμαστε ένα μετοχώμα και ότι η ψυχή μας έχει και συνέχεια και γι' αυτό ακριβώς, γι' αυτό είναι ακριβώς τη συνέχεια αγωνιζόμαστε σε αυτή τη ζωή. Μακάρι να μπορούσαμε και ζητάμε από το Θεό αυτή τη βοήθεια να μας να μας βοηθάει να, να το σκεφτόμαστε να το έχουμε στο νου μας. Ότι γι' αυτό αγωνιζόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Οπότε, Μαρία, για ό,τι είπε, για ό,τι καλό μα έχει χαρίσει ο Θεό, θα πρέπει να χειρόμαστε Και τι σημαίνει όμω αυτή η χαρά, Είμαι σε κατάσταση εφορία όλη την ώρα, επειδή είμαι χριστιανό, δηλαδή 24 ώρε το 24ωρο, ώρ, εγώ είμαι χαρούμενο. Γίνεται αυτό. Προφανώ και όχι. Προφανώ και είμαστε άνθρωποι. Προφανώ και έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μα. Προφανώ mm. και θα συμβεί και κάτι. Ατυχές στη ζωή μας. Ακριβώ μα και η ζωή είναι συνειφασμένη με τη δυσκολία, με τη στλίψη, με τον πόνο. Οπότε το ότι είμαι χριστιανός δεν σημαίνει ότι δεν θα λυπηθώ. Και ότι απογορεύεται κιόλα. Αλλά μάλλον σημαίνει ότι είμαι σε μια κατάσταση ηρεμία. Το ότι δεν θα απελπιστώ. Ακριβώς. Το ότι έχω που να στηριχτώ. Και ότι είμαι χαρούμενος επειδή έχω που να στηριχτώ. Ναι, θα λυπηθώ γιατί είμαι άνθρωπος. Αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει ανθρώπους οι οποίοι μέσα από τη στάση τους δείχνανε το πόσο πιστεύουν Οι οποίοι βρισκόντουσαν σε φοβερές καταστάσεις, είχαν χάσει οικογένεια, είχαν χάσει τα πάντα Και όμως συνέχισαν να στέκονται και παρουσίαζαν... μια γαλήνη στο πρόσωπο του, μια, μια χαρά ναι. που δεν από πού πηγάζει αυτή η χαρά πραγματικά Και καθώς δεν ξέρουμε και το σχέδιο του Θεού, το μόνο που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι ό,τι μας συμβαίνει είναι για το καλό μας. Να έχουμε ελπίδα και πίστη το Θεό. Και με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε το εξής παράδοξο. Μέσα από την θλίψη βρίσκουμε τη χαρά, καθώς συνεχίζουμε να ελπίζουμε στο Θεό. Λοιπόν τη σημερινή εκπομπή μα που είναι αφιερωμένη στην ευτυχία με μια φράση του Αποστόλου Παύλου η οποία αναφέρεται σε μια επιστολή του που νομίζω συνοψίζει όλα όσα είπαμε μέχρι, μέχρι στιγμής Χαίρετε εν κυρίω πάντοτε Πάλι θέλω υπή χαίρετε η από τις ραδιοκαταγραφές η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης σας καληνυχτίζει από την Ατάσα Μοσχοβίτη καλό βράδυ από την Ιωάννα Χατζηχριστοδούλου Χριστοδούλου. και τον Γιάννη Λάνδρου καλό βράδυ και την Μαρία καλό σας βράδυ Η ραδιοφωνική συντροφιά της Χριστιανικής Φοιτητικής Ένωσης καταγράφει την επικαιρότητα Συνεντεύξεις Ρεπορτάζ Απόψεις Γκάλο.